Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Τους νόμους λύσαν οι οχτροί Κι εμεί γελούσαμε με τα κουσκούς Τα μεσημέρια Πήκαν στην πόλη οι οχτροί Στα σπίτια μπήκαν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 τους πιστέψανε, κλέψαν ανάπηροι λευκά συνταξιούχοι. Κι πεταμένοι μισθωτοί, προνομιούχοι έχουν προνόμια και αυτά του επιπίπτεται. Και θα πληρώσουν τα χρήματά του. δίνετε μην τσαλακώνεστε. τότε τεκόν προσέξτε. Τον θα σα δώσουν το, και okay, οι άντρε ξεπρέξτε. Βρήκαν την πόλη. Οι οχτροί κλέψαν οι δρότα, Οι οχτροί και εμεί πηγαίναμε. Είναι πούλ έ μέ κά στη πλ Μσκέ είνεές του στη να που μπήκανε στην Πόλη. Σκεφτείτε να είσαστε και κάτοικος άλλων πόλεων όπου όντω μπήκαν α, εν στολή και οπλισμένοι οι οχτροί. Για τα υπόλοιπα ο καθένας έχει την εμπειρία του. Στον ήχο έχω σήμερα μαζί μου τη Μαρία Χριστοδούλου τουλάχιστον για την πρώτη ώρα στο τηλεφωνικό κέντρο την ε, Ελένη, την Χάλη στην ε, ε, μουσική επιμέλεια την αδερφούλα μου την Άνση Λιάνα καναλής το μικρόφωνο είναι ο Real FM. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, Real και το μήνυμά σα στο 19.600 με κινητό στο 2 papakirialfm.gr η διεύθυνση ηλεκτρονική. 2.11.208.200 και από τώρα μέχρι τη Δευτέρα, από διαφορετικέ προσεγγίσει, από διαφορετικέ γωνιέ 8 28η Οκτωβρίου, θα πάνε πολλοί στα βουνά τη Κοριτσά. Το πρόβλημα είναι πω φτάνει κανεί εκεί και τι καταλαβαίνει Τι καταλαβαίνει από το μήνυμα εκείνης της εποχής Και του έπους του σαράντα Έχουμε λοιπόν 28 Οκτωβρίου τη Δευτέρα. Θα μου πείτε, απέχει, αλλά δεν είναι για να μην θυμάται κανένα και να μην σκέφτεται. Και αν κανένα το μερολόγιο, θα έχει νόημα να σκεφτεί κανεί μιλάμε για του 40. Και έχουμε ξεχνάσει, ξεχάσει να γιορτάζουμε τι απελευθερώσει αμέσω μετά, τη μία μετά την άλλη. Γιατί πάει να φτιαχτεί σιγά σιγά ένα εμφυλιοπολεμικό κλίμα με το ζόρι. Γιατί είναι πολλά τα λεφτά όταν οι λαοί διχάζονται. Σας σήμερα λοιπόν γεννιέται ο Ισπανός Μέγας Παμπλο Πικάσο. Ο δημιουργός της Γκέρνικα, η Γκέρνίκα όπως είναι και το σωστό, και δημιουργός και του περίφημου σκητσού του Νίκου Μπελογιάννη, γιατί λέει ο Νίκο Μπελογιάννης, γιατί σας σήμερα ο Ελάς απελευθερώνει την Ελασόνα το 44, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία τώρα που όλα επανατοποθετούνται και η ιστορία ξαναγράφεται με το ζόρι δείτε τι έπαθαν οι Κούρδοι Ποιου εμπιστεύτηκαν, του εμπιστεύτηκαν και όταν λέμε Κούρδοι να κρατήσετε στο μυαλό σας ότι νομίζουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μια ενιαία εθνολογική, εθνική οντότητα ή με μια ενιαία απλώς γλωσσική οντότητα, με ενιαία συνείδηση, πράγμα που δεν είναι αληθές, η δομή και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν οι Κούρδοι στο πέρασμα της ιστορίας, δυστυχώς είναι αυτός που επιτρέπει σε διάφορους πρόθυμους να εμφανίζονται κατά καιρού στις περιοχές που κατοικούν, στις περιοχές που διαβιούν, στις περιοχές που εξωθήθηκαν, να εκμεταλλεύονται και να καταλήγουν τελικά με τις εικόνες που έχετε δει θυσιάζοντας τα νιάτα, το μέλλον, το πολιτισμό και να πηγαίνουν όλα στράφημα ακούτε λίγο βαριά έρχομαι από την κηδεία του κουμπάρου και φίλου μου και συνεδελφού Μάρκου Μουζάκη και αυτό δυσκολεύει κάπως τα πράγματα σε προσωπικό επίπεδο ε, συναντώ συνεχώ γύρω μου ανθρώπους που κάποιον έχουν χάσει από μια αρρώστια που εκτός από το να έχει καταντήσει όπως είναι ο καρκίνος σχεδόν σαν τη γρήπη δηλαδή δεν υπάρχει σπίτι που δεν έχει κάποιον που να μην έχει υποφέρει από αυτήν την αρρώστια ή να μην έχει χάσει κάποιον ή να δίνει τη μάχη του ευτυχώς με την εξέλιξη τη επιστήμης πολύ αποτελεσματικά σε πάρα πολλέ περιπτώσει, ε, με μικρά παιδιά, με μεγάλους, με γέρους, με καπνιστές, με μη καπνιστές σήμερα μίλαγα σε κάποιον και μου λέει ναι πέθανε αλλά δεν είχε καπνίσει ποτέ στη ζωή του και πήγε από καρκίνο των πνευμόνων παραδίπλαινε κάποιο που κάπνιζε και πέθανε από καρκίνο των πνευμόνων ε, γιατί τα λέω όλα αυτά για να διασκεδάσω κάτι που στην επικαιρότητα δεν είναι ορατό δεν ε. είναι ίδιος ο τρόπος αντιμετώπισης των ασθενειών σε μια εποχή που η τεχνολογία και η επιστήμη και η βιοτεχνολογία έχουν προχωρήσει τόσο πολύ αν δεν έχει υπόψη σου την ταξικότητα και την έλλειψη χρημάτων που μπορεί να έχουν οι άνθρωποι, καθόμαστε και συζητάμε πόσο θα είναι ο βασικό μισθό και αν δεν θα είναι ο βασικό μισθό, όταν υπάρχουν θεραπείες γονιδιακέ που μπορεί να σώσουν μια ζωή, ή τεστ ειδικά που μπορεί να προλάβουν πράγματα και το κόστο είναι τέτοιο που δεν καλύπτεται παρά μόνο για ελάχιστου. Άλλωστε, ζούμε σε έναν κόσμο που το 0,6 του πληθυσμού έχει στα χέρια του, σε ολόκληρη τη γη, το 49 περίπου τη 100 του πλούτου. Οπότε τι να συζητήσει κανεί. Ενδεχομένως το δίχτυ Που απλώνεται γύρω γύρω Έτσι που να καταλήγει ε, Μια εταιρεία Ιρλανδική Να θεωρείται εταιρεία Να έχει αγοράσει ένα φορτηγό Στη Βουλγαρία Και να βρεθούν χωρίς κανεί να το καταλάβει Σε μια Ευρώπη της τάξης Της ασφάλειας, της δημοκρατίας Των αξιών Του Brexit, του Megxit, της Frontex Και όλων αυτών των μεγαλεπίβολων που ακούμε κατά καιρού, Με 39 πτώματα μέσα σε ένα ψυγείο Που κανένας δεν το πήρε μυρουδιά Εκτός από αυτούς που εμπορεύονται ανθρώπους Και επειδή ο πολιτισμός φτάνει σε αυτά τα ύψη Καλύτερα να ξεκινήσω με το δίχτυ Που είναι γραμμένο πίσω το 1983 Η στίχη είναι του υπέροχου Γκάτσου, Η μουσική του υπέροχου ξερχάκου και εδώ θα ακούσετε μια βυζαντινή υπεροχή φωνή του Γιώργου του Μπαγιώκη Σε μια εκτέλεση του 2014 Το δίχτυ Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή μην περιμένεις να σε βρει το μέσο νύχι. Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται να δείχνει Έχε τα μάτια σου ανοιχτά βράδυ πρωί γιατί μπροστά σου πάντα πλώνεται να δίχτυ αν κάποτε στα βροχιά του πιαστείς κανείς δεν θα μπορέσει να σε βγάλει μονάχος βρες στη μάκρυ της φλωστής κι αν είσαι Ξέκινα πάλι, Μονάχο πρέσ' στην άκρη της φλωστής κι αν είσαι τυχερός, ξέκινα πάλι. Αυτό το δίχτυ έχει ονόματα βαριά που είναι γραμμένα σε σπράγι στο κοιτάκι. άλλοι το λένε του κάτω κόσμου πονηριά κι άλλοι το Άλλοι το λέν του κάτω κόσμου, κονδυλιά. Και άλλοι το λέν τη πρώτη αγάπη. Αν κάποτε στα βρόχια του πιαστεί, κανεί δεν θα μπορέσει να σε βγάλει. Μονάχο. Βρες την άκρη της φλωστή κι αν είσαι τυχερός ξεκινά πάλι αν θα ποτέ στα βροχιά του πιαστείς Κανεί δεν θα μπορέσει να σε βγάλει βρες την ακρή της πλωστής κι αν είσαι τύχερος ξέκινα πάλι λοιπόν ε, από τον εμπορ pioneτος θανάτου στο εμπορье της υγείας στο εμπορίο της, της πληροφορίας στο εμπορίο της πληροφορίας στο εμπορίο της ζωής μετά από το εμποριο της ζωής στο εμπορίο των ανθρώπων ε, μετά στο εμπορίο των ανθρωπίνων οργάνων και όλα αυτά υπό το πρόσχημα των δικαιωμάτων που έχουν πρώτα απ' όλα η αγορά η αγορά έχει ένα δικαίωμα, εμπορεύεται τα πάντα τα πάντα τα πάντα όμως, ενώ τα πάντα ε, το πρώτο πράγμα που εμπορεύεται η αγορά είναι όπλα και λέω το όπλα γιατί αυτά όταν σίγουν οι άνθρωποι στην ειρήνη μπορούν να σκεφτούν ενώ, ενώ ψη πολέμου ή με πολεμικές κραβιές ή με πολεμική προσέγγιση ε, ή θα φωτρομάξουν ή θα κάτσουν πιο ήσυχα ή αν θα δοκιμάσουν να επαναστατήσουν θα τους επιλούν ότι θα ισοπεδοθούν στη σύγχρονη εποχή το λέω αυτό γιατί δεν μπορεί να πουλάς μόνο τρέλα και με τη μορφή της τρέλας να πουλάς και την επανάσταση μέσα από την τρέλα και αυτό δεν γίνεται γιατί ποιο μπορεί να πιστέψει ότι είναι λογικό να ρωτάς την τράπεζα για την οποία έχεις Δεχτεί λαός Την ακεφαλαιοποίησή της να την εσύ Τη σωτηρία της να την εσύ Τα σπίτια να βγαίνουν έξω στους πληστηριασμούς Παρότι είναι εκατό φορές πληρωμένα Να γίνεται ιδιώνυμο το αδίκημα όποιος εμποδίσει τον πληστηριασμό να μιλάμε για κόκκινα δάνεια με τον ίδιο τρόπο που μιλάνε για το κόκκινο του αίματος Αλλά μιλώντας πολύ πιο τριφέρα για το κόκκινο του αίματος από ό,τι μιλούν για τα κόκκινα δάνεια Να μιλούν όλοι για την ισχυροποίηση του τραπεζικού κλάδου και να πρέπει να πληρώσεις λεφτά για να ρωτήσεις την τράπεζα πόσα λεφτά έχει μέσα και μετά όλου αυτού λέει, του μάζεψε ο Μητσοδάκης, και του έβαλε γύρω-γύρω του τραπεζίτε και του είπε να το προσέξουν αυτό το πράγμα, να μην βάζουν έξτρα χρεώσεις. Δηλαδή, άμα χάσει την κάρτα σου και το, ε, πρέπει να την ανανεώσει και πρέπει να αλλάξει πίνη, έχει και 6 ευρώ περίπου πρόστιμο. Ξέρετε πόσο κοστίζει μια κάρτα για να κατασκευαστεί από αυτέ που σα στέλνει τράπεζα, 10 λεπτά ακριβώ. 10 λεπτά ακριβώ. Αλλά αν εσεί μπορείτε να προβλέψετε ότι δεν θα ποτέ, γιατί θα τρέμετε το πρόστιμο των 6 ευρώ. Πληρώνετε ένα εισιτήριο, ένα 40 για να μετακινήσετε μέσα στην Αθήνα με διάφορα μέσα και την ίδια ώρα ε, πληρώνετε περίπου 2-2,5 ευρώ όταν κάνετε συναλλαγές με το 2, αριστερά, δεξιά ε, ή πάτε να κάνετε τρεις ερωτήσεις σε μια μέρα. Και επειδή λοιπόν ε, ο πλούτος συσσωρεύεται όλο ένα και περισσότερο πρέπει να περάσετε στην αντίληψη του τι ρωτάει κανεί και τι δεν ρωτάει. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος στους στίχους. Ο Μάνος Λοΐζος το 1974 την εξαιρετική μουσική όταν κυκλοφόρησε εδώ θα τα ακούσουμε σε μια εκτέλεση του 17 από το Θοδωρή τον Νικολάου μη με ρωτά. μόλις καταλάβετε μαζί με την συνοδεία νύκτων εγχόρτων της Πάτρας, τι σημαίνει να μη ρωτά όταν δεν μπορείς να καταλάβεις για ποιο λόγο πολεμάς Οικέ μέρε γκάριζε ο Χίτλερ. Εμεί μπορούμε να πεθάνουμε. Η Γερμανία πρέπει να ζήσει. Κάπω έτσι δεν μοιάζει και η πραγματικότητα σήμερα. Να την ακούει κανένα έτσι γενικευμένα. Οι λαοί πρέπει να πεθαίνουν, ναι, αλλά οι χώρε να ζουν. Δηλαδή, οι χώρε σε ποιου ανήκουν και πρέπει να ζουν, αν δεν ανήκουν στου λαού του, οι οποίοι ενίοτε παρασύρονται. Το λέω αυτό γιατί έχω μπροστά μου και την εικόνα τη τηλεόραση μέσα στο, στο στούτιο που παίζει τόσα σήμερα. Και έχω βαρεθεί να βλέπω τη φάτσα του Μουσολίνη, τη φάτσα του Ενό, τη φάτσα του Αλνού, από όλα αυτά τα. Μην μπω τώρα καμιά κουβέντα, τέλο πάντων τα φασίσταριά. Αλλά θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί τώρα το να βγάζει υπουργό παιδεία ανακοίνωση και να μην μιλάει ούτε για ναζισμό ούτε για φασισμό είναι μια άλλη ιστορία, θα σα την πω μετά. Να πω λοιπόν τα ωραία μου χαιρετίσματα στον Γιώργο από τον Ντίσσελντορφ, που λέει: Κάλο, κακό, αναπτυξιακό να μην μα βρει. Δεν μπορεί να περάσει κανένα. Ε, εντάξει, το στυλίτευσε ο Παφίλης στη Βουλή και είχε δίκιο δεν έχει κατατεθεί τόσα χρόνια που είμαι βουλευτής, 20 χρόνια βουλευτής φαντάζομαι ούτε και κανένα από τα προηγούμενα Νομοσχέδιο στη Βουλή με τίτλο ε, Λε και τον έχει κάνει η σε άρθρο ή είναι έκθεση ιδεών κάποιου μεγάλο επιχειρηματία και φέρει τον, τον τίτλο. Ξέρετε ποιο ήταν το νομοσχέδιο αυτό για την ανάπτυξη που συζητούσαμε, η οποία δεν άφησε το κολυμπηθρό ξυλόρθιο από πλευρά εργασιακών δικαιωμάτων. Γιατί είναι συνάρτηση, έτσι. Όταν είναι καθημαγμένοι και διαλυμένοι οι εργαζόμενοι, τότε μπορεί η ανάπτυξη να έρθει. Χωρί του εργαζόμενου και να μην αφορά στου εργαζόμενου. Λοιπόν, ο τίτλο του ήταν Επενδύω στην Ελλάδα. Γράψτε μια έκθεση. Επενδύω στην Ελλάδα. Και επειδή το τι σημαίνει στον κόσμο το λέει και ο φίλο μου από το Λον, ο Λονδίνο, ο Ανδρέα, που έχω καιρό να τον ακούσω, στέλνει και το ειδισάριόν του. Hello, Λιάννα, Νάνση και ομάδα. Οπότε η ομάδα, λοιπόν, διά του Ανδρέα, σα μεταφέρει τα εξή. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πάρει παράταση, θα το περάσει τον deal, θα βγει άτακτα, δεν θα βγει ποτέ. Πού πάει το πράγμα. Και τι τη νοιάζει την Ελλάδα το μέλλον τη Βρετανία. Επιμένει ο Ανδρέα. στον περασμένο Ιούνιο έγινε αναθεώρηση των κανονισμών που διέπουν την ανάπτυξη εδώ, έτσι ώστε το Ηνωμένο Βασίλειο να λάβει στο μέλλον ηγετικό ρόλο στη λεγόμενη βιομηχανική επανάσταση Φορζή. Η αναθεώρηση δεν είναι πρωτοβουλία τη Βόνταφων, αλλά κεντρική στρατηγική. Τα ανωτέρω ακολουθούν συνέπεια εισηγήσεων από τον ΩΣΑ, την Παγκόσμια Τράπεζα και το Διεθνή Οργανισμό για την Πνευματική Διοκτησία, το λεγόμενο IP και πλαισιώνονται από το GDPR και το λεγόμενο άρθρο 13. Ο σκοπός αυτής της μεταρρύθμισης είναι να μειωθεί η γραφειοκρατία, έτσι ώστε η ανάπτυξη που προωθούν οι ψηφιακές εταιρείε εδώ, να επιταχυνθούν από αυτούς που τις σχεδιάζουν. Τον περασμένο Σεπτέμβρη, λοιπόν, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξη ESM άλλαξε τον κανονισμό του έτσι ώστε να σταματήσει να εκδίδει ομόλογα σε ευρώ υπό το Αγγλικό Δίκαιο ω ήθιστε. Ωστόσο, ομόλογα εκδιδόμενα από τον ESM σε δολάρια ΗΠΑ ΕΕ, παραμένουν υπό το Αγγλικό Δίκαιο. Πέραν τη Ελλάδα, ο ESM, ο Ευρωπαϊκό Μηχανισμός Στήριξη, χρηματοδοτεί την Κύπρο, την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορτογαλία. Μόνο που ειδικά για την Ελλάδα ο ESM έχει προχωρήσει σε δεύτερη έκδοση ομολόγων σε δολάρια Η ΗΠΑ προστατεύοντας όπως αξιών τη ρευστότητα Για καταλάβετε λοιπόν λέει εδώ περίπου ο Ανδρέας αφορά ή δεν αφορά το Brexit ή μη Brexit με ε, έκδοση ομολόγων σε δολάρια εκεί και στην Ελλάδα ως χρηματοδοτούμενο από τον ESM Ωραίο ε! Well, it comes with a price, λέει. Έρχεται δηλαδή μαζί με κάποιο αντίτιμο ο Ανδρέα. Ένα χρόνο μετά το ελληνικό δημοψήφισμα του Όχι, η Ευρωπαϊκή Ένωση εξασφάλισε budget ύψου τουλάχιστον ενό δισεκατομαρίου δολαρίων ΗΠΑ, όχι ευρώ, τα οποία θα μπορούν να κατευθυνθούν τα επόμενα χρόνια ω στήριξη για ανθρωπιστικού σκοπού, όπου και αν υπάρξει ανάγκη. Τώρα, πώ προκύπτει η Ανδρέα με αυτή ανάγκη, τι δημιουργούμε όποτε θέλουμε. Α, αυτοί που έχουν το μαχαίρι έχουν και το πεπόνι να δημιουργούν τις ανθρωπιστικές κρίσεις και άρα τις ανάγκες και άρα τους δανεισμού και άρα τις επιδοτήσεις και άρα τις μικιώκες και άρα τα προβλήματα του θανάτου τα οποία αποδίδουν σε χρήμα και καταλήγει ο Ανδρέας πια να είναι άραγε η σύνδεση των παραπάνω με το Σκοπιανό τη Μέση ανατολή και την Ελλάδα Μακριά από συνωμοσίε, κατανοώ ότι το μέλλον τη Βρετανία σχεδιάζεται πάνω στη δύναμη που έχει αγγλική γλώσσα και πάνω στην πολιετή εμπειρία του Λονδίνου σε αυτό που λέμε ρωμαϊκού τύπου διοίκηση. Εμεί ω Ελλάδα, που δεν έχουμε στο βιογραφικό μα προπηρησία μητροπολιτικού management, σε τι ρυθμό να χορέψουμε για να μείνουμε όρθιοι σε αυτό που έρχεται. Να σου πω. Αντί να σε απαντήσω εγώ, Ανδρέα μου, θα στο αφιερώσω και σε εσένα και στο φίλο από τον Τίσσελντορφ. Διαφωνεί, Βασίλη Μουσική Λούις Λαλ και στίχους Πάνου Φαλαρά Όλα τα έχει ο Μπαχτσές, όλα και θα καταλάβεις Όπου κι αν κοιτάξεις τύχη με αφήσες και σκουπιδαριώσω Τώρα η ζωή μου λιώνει σαν τις φύσες μες τους που γυρνώ Θα χει ο Βάξες, ψεύτικα λουλούδια, κρύες γειτονιές. Κάθε μέρα που περάνα! όλο πιο πολύ ο κόσμος με πόνα. Όλα θα ο Βάξες, και καπνούδια, σπίτια, φυλακές. Κάθε δρόμος μια πληγή, γέμισαν σκουριά φρόβοι κι ουρανοί. Χίλια ον όνειρα πουλάνε σε ταξίδια να ψυχείς τόσες υποσχέσεις λένε θα σε πάνε στον παραδεισό της γης όλα τα χυποδάξες ψεύτικα λουλούδια κρύες γειτονιές κάθε μέρα που περνάν Όλο πιο πολύ ο κόσμο με πόνα. Όλα τα χιόνι, μπασέ. καπνού και σπίτια, φυλακές. Κάθε δρόμος μια πληγή. Γέρνει σαν σπουργιά, ανθρωπί και Το μοναστηράκι, καλπική δεκάρα με στο τσόγο τη ζωή χαρτινά τραγούδια κι άρρωστα πουγάρα που σε πνίγουν Όλα τα χυποδάξες, ψεύτικα λουλούδια, κρύες γειτόνιες. κάθε μέρα που περνά Όλο πιο πολύ ο κόσμο με πόντα. Όλα τα χιόν πάξε. και σπίτια, φυλακέ. Κάθε δρόμο μια πληγή. Γέμισαν σκουριά, άνθρωποι και ουρανοί. Όλα τα σε πάξε. Ψεύτικα, λουλούδια, χριε γειτονιέ. Κάθε μέρα που περά. Όλο πιο πολύ ο κόσμο με όλα τα έχει. Ο δάξας είναι παγκαπλούδια, Κάθε δρόμο μια πύχη γέρνει κουριά σκουριά. Ανθρώπι κι ουρανοί. Κλέψανε, λένε. Όλοι μα κλέψανε. Κλέψαν... Και εκεί που μου λέει τι σκοπιμότητε ο Ανδρέας από το Λονδίνο περί σημασία του Brexit και του συστήματος έκδοσης ομολόγων σε δολάρια. Εγώ τα μισοκαταλαβαίνω αυτά, το μόνο που καταλαβαίνω ολότελα Ανδρέα μου είναι τι ακούω και τι βλέπω γύρω μου καθώς έρχεται κατά πάνω μας η ανάπτυξη γιατί αναγκάστηκα να το εμπεδώσω και τώρα δυο μέρες με το νομοσχέδιο και κατάλαβα τι η ανάπτυξη και τι αιστεί ελευθερία διαπραγματεύσεων. Πρώτον, έχει έναν Υπουργό. Αυτός ο υπουργό αποφασίζει από πού θα ξεκινήσει. Γιατί το είχαν φτιάξει στη ριζαία αυτό και το πήγανε παραπέρα ένα δρόμο. Ξέρει πώ λένε: Ένα ανοίγει το δρόμο, όλο στον ασφαλτοστρώνει. Το πήγαν παραπέρα είναι ο Δημοκράτε. Αριστούργημα. Λοιπόν, ο Υπουργό αποφασίζει από πού ξεκινά τι ελεύθερε διαπραγματεύσει για τον κατώτατο μισθό. Σου λέει ότι ο κατώτατο μισθό, α πούμε, είναι 100. Και μετά εσύ διαπραγματεύεσαι. 5, 10, 20, 30% αύξηση. Σου λέει ο το του μυθό είναι 500. Και μετά αρχίσει εσύ τι ελεύθερε διαπραγματεύσει. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα το έκανε κάποιο στο σπίτι σου, να μπαίνει μέσα να σου λέει το, το σπίτι είναι 5 τετραγωνικά. Μα λε, δεν είναι 5, 25 Όχι, είναι 5 τετραγωνικά να διαπραγματευτούμε πόσα άλλα τετραγωνικά έχει από το σπίτι. Δεν θα αισθανόσουν ελεύθερο. Πολύ βαριά ελεύθερο θα αισθανόσουν. Και μετά αρχίσανε οι διευκολύνσει ε, που φτάνουν στο ακρότατο σημείο. Σα το λέω μπα το καταλάβετε. Τι πάει να πει διευκολύνω επιχειρηματίε σε βάρο των εργαζομένων θα τιμωρούνται με τρεις μήνες παύση οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα δυσκολεύουν την ταχύτητα μιας επένδυσης. Να το ξέρετε αυτό δηλαδή. Αυτό σημαίνει επενδύω στην Ελλάδα. Και επενδύος στην Ελλάδα σημαίνει επίσης ότι ε, θα δανείζεσαι από όλα αυτά τα λεφτά που μπορεί να δανειστεί, όταν έχει πολλά λεφτά μπορεί να δανειστεί. Όταν έχει λίγα λεφτά δεν μπορεί να δανειστεί. Ε, με, με δολάρια, με, με άλλα νομίσματα και χίλια δυο άλλα πράγματα. Θα έχει μια συλλογική σύμβαση, η οποία όμω θα υποκύπτει στην επιχειρησιακή σύμβαση. Μετά από την επιχειρησιακή σύμβαση θα υπάρχει μια ένωση προσώπων, θα βάλει το αφεντικό 5. Που θα σε βάζουν την ημέρα που θα είσαι στο γραφείο να ψηφίζεις απεργό, δεν απεργό, απεργό, δεν απεργό. Εντάξει, μην μου πείτε τώρα, θα περνάει ο προϊστάμενο και θα κοιτάει α, τι ψήφισε ηλεκτρονικά. Απλά πράγματα. Και μετά, άμα δεν έχει αυτό, θα έχει το τοπικό σύμφωνο, το οποίο θα λέει: Επειδή εμάς η Thomas Cook μα απάφτωσε και δεν μπορούμε να βγάζουμε πέρα, μπορούμε να πέσουμε και κάτω από την επιχειρησιακή σύμβαση, έτσι. Με... Θα πέφτει και πιο κάτω αυτό. Και μετά πιο κάτω, και μετά πιο κάτω, και μετά θα έρχεται η ατομική σύμβαση που θα λέει: Κοίταξε, αν δεν γουστάρει ή δεν γουστάρει. Με μια στρατιά ανέργων απ' έξω, με καταργημένα συνδικάτα που δεν θα μπορούν να αντιδράσουν. Και πολλοί αναρωτιούνται για παράδειγμα γιατί τόσος κόσμος πια δεν θέλει ιδιωτικέ επενδύσεις στα σκουπίδια, στις χωματερές, ε, στην κάυση νεκρών. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι χρήμα κρύβεται πίσω από αυτό υποτολίμα πολλέ φορές και πράσινη ανάπτυξη ε. Ε, αυτή η πράσινη ανάπτυξη φυλαχτείτε από οικοφασίστες έτσι υπάρχει και αυτό το είδος μέρες που είναι τώρα του 40 λοιπόν να δείτε πως δημιουργείται ένα κλίμα να φανταστείτε ότι τα σκουπίδια είναι και οι χωματερές το μεγαλύτερο μερίδιο το έχει στο νότο της Ιταλίας η μαφία μαζί με τις κατασκευέ. γιατί εκεί υπάρχει πολύ χρήμα που θα θάψει, τι θα θάψεις πως θα το θάψεις με τι λεφτά, πώ θα το μαζέψει, πώ δεν θα το μαζέψει και μην ξεχνάτε ότι το μάζεμα των σκουπιδιών είναι ανελαστικό. Δηλαδή, έχει περιθωρία να πει, εντάξει, να αντισταθεί του τύπου, δεν γουστάρει, απλά είσαι ακριβώ, μην τα μαζέψει. Ποιο <laughs> λοιπόν, το λέει αυτό. Ποιο μπορεί να το πει και να επιζήσει μια κοινωνία. Και εκεί που κάθομαι, λοιπόν, μου έρχονται τα μηνύματά σα. Και μάλιστα οι οικονομικά, όπω ο φίλο μου Ιωάννη Τσάκαρη από το Μπρούκλεν μου γράφει. Η μεγαλύτερη αιρετή ενό συστήματο ελεύθερη αγορά είναι ότι δεν έχει σημασία τι χρώμα είναι οι άνθρωποι. Δεν έχει σημασία την ηθισκία του. Την ενδιαφέρει μόνο αν μπορεί να παράγει κάτι που θέλετε να αγοράσετε. Είναι το πιο αποτελεσματικό σύστημα που ανακαλύψαμε για να επιτρέψουμε σε ανθρώπου που, που μισούν ο ένα τον άλλον να αντιμετωπίζουν ο ένα τον άλλον και να βοηθούν ο ένα τον άλλον. Αυτό το είπε, λέει ο Μίλτον Φρίντμαν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν αυτέ οι ιδέε και το χειρότερο δεν διδάσκονται στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Νομίζω ότι αυτή είναι η αιτία που εκατομμυριούχοι Έλληνε ομογενεί δεν επενδύουν στην Ελλάδα. Enjoy your weekend, Mrs. Κανέλη. Αυτή τη στιγμή εμεί συζητάμε για το αν θα ψηφίζουν οι ομογενεί και όχι αν θα επενδύουν οι εκατομμυριούχοι στην Ελλάδα. Διότι αυτοί που έφυγαν από εδώ έφυγαν ε, όχι για να γίνουν εκατομμυριούχοι, αλλά για να επιζήσουν οι περισσότεροι, ειδικά το τελευταίο λεγόμενο brain drain. Και ο φίλο μου, ο Κωνσταντίνο, έρχεται και το συμπληρώνει αυτό, γράφοντα την καλησπέρα μου. Λοιπόν, ένα μόνο σχόλιο απέναντι στα μαζικά μέσα ενημέρωση, ραδιοφωνικά και τηλεοπτικά, που εσχρά κάλυψαν τον προπυλακισμό των προσφύγων. Είναι άλλο πράγμα να μην μπορεί να δεχτεί άλλου, και αυτό μπορεί να είναι σε ένα βαθμό θεμητό, και είναι τελείω, μα τελείω άλλο να αντιμετωπίζει ανθρώπου που πέστησαν με πόλεμο, με βρισιέ και πέτρε. Αυτό στο χωριό μου το λέγαμε εμεί ανθρωπισμό, στιγμή ξενοφοβία και ρατσισμό του χειριστου. Είδους. Α στην Ελλάδα μπορεί να είναι και απλώ Η απόψή σου και η απόψή μου στις μέρες μας Οπότε την απέξω εγώ Απέναντι σε αυτά τα σχόλια τη τσούχτρες Η στίχνη του Λεμπέση, του Βαριέλη Η μουσική της φίλη μου της Αεροφίλης, Η ερμηνεία της μεγάλης χαρούλας Αλεξίου Από το υπέροχο παραμύθι για μικρούς και μεγάλους Με τίτλο ψαρό σούπα Γιατί ε, μπορείτε να το καταλάβετε Ακόμα και αν ζούμε στον ίδιο βυθό Αυτό είναι Είμαστε όντα με ίδιο σκοπό και με ταλέντο πηγαίο. Αφού δεν μας μοιάζεις τα καταστραφείς. Γι' αυτό κάνε την προσευχή σου. Η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει η δική σου. Είπατε τίποτα. Είναι η ώρα, είναι η στιγμή.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 Και θα μας βρει στο βυθό πιο δυνατες μέρα αυτή η ζέστη μας κάνει καλό μας δίνει νέο αέρα πριν καταλάβεις το πως και γιατί το σπίτι σου θα είναι δικό μας κάθε σου φόβος και κάθε σιωπή στο τέλος βοηθά το σκοπό μας. Μας λένε τσούχτρες, μα φίλοι, έλα κοντά να γευτείς. Κάθε τσιμπιά μακριά θα σε στείλει και δεν θα μπορείς να σκεφτείς. Μας λένε τσούχτες να είμαστε φίλοι Έλα κοντά να γεύτεις <Συλίκη> Ακόμα κι αν ζούμε στον ίδιο βιθό Αυτό είναι τελείως τυχαίο Είμαστε όντα με άλλο σκοπό και με ταλέντο πηγαίων αφού δε μας μοιάζεις τα καταστραφείς γι' αυτό κάνε την προσευχή σου η ευτυχία μας αρχίζει εκεί που τελειώνει δική σου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 Λοιπόν σας έχω μια έκπληξη γιατί ήταν και για μένα έκπληξη πως μπορεί να υπάρχει δοκίμιο που να είναι ποιητικό να είναι ένα ποιητικό δοκίμιο και ένα έργο της εξαιρετικής συντρόφισσας και δουλεύτρας του λόγου πέραν της ιατρικής που την υπηρέτησε πιστά μια ζωή ολόκληρη και πριν από κάπου, λίγο καιρό συνταξιοδοτήθηκε τη Μαριάνθης Αλήφεροπούλου Χαλβαζή Μαριάνθη λοιπόν έπιασε ένα που το έχουν πιάσει αρκετοί τον τελευταίο καιρό αλλά από διαφορετική σκοπιά υπάρχει και το μυθιστόρημα για τον νησί Σπιναλόγκα βομός και Ασκληπείο σε μια εποχή που αναβιώνουν αρρώστιες σε, ένα που προ... σε έναν κόσμο που έχει προχωρήσει τόσο πολύ και τεχνολογικά και πολιτισμικά όπως η Λέπρα γιατί ακόμα μας έχει μείνει αυτή η φράση «Ο Λεπρός, οι Λεπροί» Και κατασκευάζουμε λεπρούς ακόμα και όταν δεν υπάρχουν ιδεολογικά λεπρούς κοινωνικά λεπρούς οικονομικά λεπρούς ε, χρωματολογικά λεπρούς ε, έχει λοιπόν προσεγγίσει αυτό από τη σκοπιά του γιατρού από τη σκοπιά της αρρώστιας από τη σκοπιά του ποιο χτυπάει ποιος χτυπάει Αρρώστια και κυρίως από τη σκοπιά του γιατρού ποιον υπηρετεί πώς τον υπηρετεί και γιατί τον υπηρετεί ε, κατάφερε και έφτιαξε ένα ποιητικό δοκίμιο που με, είναι κάτι που ανεβαίνει πάρα πολύ εύκολα θεατρικά και είναι εξαιρετικά και έμετρα γραμμένο πράγμα ασπάνιος στις μέρες μας ε, πλησιάζοντας τη Σπιναλόγκα σε ένα διάλογο με την Ασκληπιάδα από τη μία μεριά και τη Σπιναλόγκα από την άλλη και όπω λέει ίδια ένιωσα την ανάγκη σαν άνθρωπος και ιδιαίτερο γιατρός και η Σπιναλόγκα με προκάλεσε να στοχατώ στην προσφορά τη ιατρική στην κοινωνία, αλλά και να την κρίνω. Πολύ περισσότερο επειδή την υπηρέτησα και την υπηρετώ ακόμα και η ίδια. Ε, είναι γυναίκα που μεγάλωσε και γεννήθηκε στι κροκέ τη Λακονία, η Μαριάνθη μα, γιατρό βιοπαθολόγο, διδάκτορη ιατρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπηρέτησε το Δημόσιο Σύστημα Υγεία και 20 χρόνια διατέλεσε διευθύντρια του βιοπαθολογικού εργαστηρίου στο Τρίτο Νοσοκομείο του ΙΚΑ. Δεν μπορώ να πω πράγματα για του αγώνε τη. Μπορώ να σα πω μόνο ότι έχω μπροστά μου τη σπιναλόγα από τις εκδόσεις Γκούτεμπεργκ. Και νομίζω ότι θα ξεστραβωθεί πάρα πολύ κόσμο αν διαβάσει τη ρίζα τη αρρώστια σε βαθιά. Την αρχική ναυρό που τη γεννάει η αιτία. Της φύσης είναι μήπω κάποια αστοχιά καθώ δομή και πλέκει τη ζωή στην ποικιλία ή του μυαλού του άφρου να συνέπεια βαριά στην άγρια πάλι του ανθρώπου για κυριαρχία. Τόσο ότι νόσο μάθαινα να έχει νηλατό Ελάχισες τις φύσεις βρήκα αστοχίες Μέσα στις άμετρες αντιγραφές κάθε λεπτό Ή και απρόβλεπτες συμπτώσεις και ατυχίες γεωμηνίε και άγνωρε στο νου δυσαρμονίες Τις πιο πολλές αρρώστηκες είναι τραγικό Πως τις γεννάει έβλεπα η ίδια η κοινωνία Πως θα τη από άγνοια κι είναι θεμητό μακιστερόβουλα χωρί εδώ με υπεροψία Βιάζει τον αρχαίγωνο της φύσης τον ηρμό και τη εξέλιξη του νόμου και την αρμονία. Έχω τέσσερα βιβλία για τους πρώτου τέσσερι που θα τηλεφωνήσουν στο 2.11.200, 8.200 και νομίζω ότι θα αλλάξετε γνώμη για τη σπιναλόγκα, για τη λέπρα, για την ιατρική, για τους γιατρού, για την κοινωνία, για την τάξη. και για την ταξικότητα τη αρρώστια. Ενδεχομένω και για τον κόσμο. Με τι υγιέ σα και το εννοώ από τα βάθη τη καρδιά μου, φτάνει η υγεία να μην είναι υποχρεωτικά κοινωνικό λαχείο. Κλέψανε λένε, όλοι μα Κλέψαν κι αυτή! που του πιστέψαν. Εκλέψαν. Ανάπηροι, παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Να λοιπόν εδώ εν ώψη τριημέρου αυτό που μας απασχολεί είναι η έξοδος, οι πινιγμένοι δρόμοι τα μηνύματα που θα πέφτουν βροχηδών μπορεί και βρουτσιδών όπως πέφτανε α, τα μέτρα εναντίον της εργατικής τάξης στο α, νομοσχέδιο αλλά ανοίγω την κατιούσα και διαβάζω Κάτι ξέχασες Η Κεραμέως κατάφερε να μην αναφέρει ούτε μία φορά το φασισμό στο μήνυμα τη για την επέτειο του όχι το 1940 οι κομμουνιστές κρατούμενοι ζητούσαν να τους αφήσουν να καταταχθούν στο στρατό για να παλέψουν ενάντια στη φασιστική Ιταλία και η απάντηση ήταν πως η Ελλάδα δεν πολεμάει ενάντια σε κάποιο πολιτικό σύστημα αλλά ενάντια στην Ιταλία ως χώρα. Τώρα η Νίκη Κεραμέος, έρχεται να υιοθετήσει μια παρόμοια λογική με εκείνη, γιατί όχι, άλλωστε όταν είμαστε σε μια χώρα που αποτελούν ενισχύ νόμοι τη μεταξική περίοδου, καταφέροντα να μην αναφέρει ούτε μία φορά τη λέξη φασισμό στο μήνυμά τη ενόψη τη επαιτίου 28η Οκτωβρίου. Και αυτό δεν συμβαίνει επειδή απεχθάνεται του σεισμού, και στο κείμενό τη βρίσκουμε αναφορέ στα επιτεύγματα του ελληνισμού, τον κίνδυνο του λαϊκισμού, αλλά και τον ατομικισμό που μαστίζει την ανθρωπότητα. Όλα αυτά τα λέει ο Υπουργό. Φασισμό δεν λέει πουθενά. Αναρωτιέται κανεί γιατί να συμβαίνει άραγε αυτό το τελευταίο σε μια χώρα που προελάβει ένα νέο φιλελευθερισμό και οι αξίε που προβάλλει. Απορία άξιο είναι επίση πω μία υπουργό τη κυβέρνηση των Αρίστων κάνει τόσο χονδροειδή ιστορικά λάθη για την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1940 δεν βρισκόμασταν στι παραμονέ του αφού είχε ήδη ξεκινήσει ένα χρόνο πριν. Εκτό, α συμφωνεί, πω ο πόλεμο ξεκίνησε ουσιαστικά μετά τη ραζιστική επίθεση στη Σοβιετική Ένωση. Αλλά πορεία άξιο είναι πω τα κατάφερε η κυρία Κεραμαίο να βρει χώρο ακόμα και για το λαϊκισμό, χωρί να αναφερθεί ούτε εξόφαστα στου φασίστε που έγιναν δυνάμει κατοχής στη χώρα μα, χώρια ή εγχώρια φασίστε που συνεργάστηκαν ανοιχτά μαζί τους. Μπείτε, διαβάστε το μήνυμα και θα καταλάβετε πόσο δίκιο έχει το σχόλιο. Και μου στέλνει και η ειρήνη από την Πρέβεζα. Λοιπόν, από πρέβεζα μεριά, διαβάζοντα το μήνυμα τη Υπουργού Παιδεία, ειλικρινά ανατρίχιασα και σχηχάθηκα. Παράλληλα για το θράσος του. Τι να μα πει, δηλαδή, αυτή η κυρία και κάθε κυρία, όταν έχω την ιστορία μέσα στην οικογένειά μου, όπω και στι πλήσε τόσε ανώνυμες ιστορίε οικογενειών. Ο παππού μου, μόλι γύρισε από το μέτωπο τη Αλβανία. Επέστρεψε στην πατρίδα του, οργανώθηκε στο ΕΑΜ και στον Ελλάδα, αγωνίστηκε εναντίον των ναζισμών, συνέβαλε στην απελευθέρωση τη πρέβεση από του ναζί. Και βέβαια η πατία τον αντάμυψε με την εκτέλεση του πατέρα του, τον κατατρεγμό τη οικογένειά του και με εξορία 20 συναπτά έτη και μετά άλλα 7 επιδικτατορίε. Και όλα αυτά γιατί ήταν κομμουνιστή. Λοιπόν, αυτή είναι η συλλογική μα μνήμη. Α, δεν είναι. Αυτή είναι η πραγματική συλλογική μα μνήμη και δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν. Λοιπόν. Για να ηρεμήσετε βρήκε η Νάνση μια εξαιρετική σε ανατολίτικο ρυθμό ρεμπετίζουσα διασκευή του ο Ντούτσε της Στολή του 41 η μουσική του Θεόφρας του Σακελαρίδη η πρώτη εκτέλεση είναι από τη Βέμπο η στίχη είναι του Θήσβιου το τραγούδι το έχει διασκευάσει και το λέει ο Βαγγέλης Χατζηγιάννης το 2019 Του τσε τη στολή του και τη σκουφιά την ψυλή του. Μόλα τα φτερά, όλα τα φτερά. Και μια νύχτα με φεγγάρι, την Ελλάδα πάει να πάρει, Βρετό. Αλλάζει για να βρει δουλειά. Αχ, κρατσι. Θα πελαθώ, βράτσι. Για τι σε να Ανά μένα έχω κάτι. <Στυπηκά> Στέλιο νέο Ναπολέων. Μεραρχίε πιναλίων. Στο βουνό ψηλά. Στο βουνό ψηλά. Μα παρών το διάλο του. Και ο στρατό μα έμεινο του Τσουρμό κουβαλά, κουβαλά. Και η ταφρητά η μέλιτρο νερό. τρομερό Μυστικοί ξελιγωμένοι πέφτουν στο νερό. Αχτιάνων θα τρελατιά με την Ελλάδα. Ποιο μου είπε Φούλα μου Άννα στα ωραία τη σήμερα, γιατί με παίρνετε και με ρωτάτε κάποιοι που δεν προλάβετε και δεν ακούσατε. Λοιπόν, το πρώτο πρώτο τραγούτι που ακούστηκε. Α, είναι το δημοτικό του έπουστου 40 το εσεί βουνά τη Κοριτσά. Και το ακούσατε σε διασκευή απόδοση από του Berger Project για τον φίλο που πήρε και ρώτησε. Και επίση υπάρχει ένα άλλο φίλο ο οποίο με ρωτάει ποιο έκανε την εξαιρετική ε, ε, εκτέλεση τη καινούργια του Μήμε ρωτά. Ο Δημήτρης από την Κοζάνη, λοιπόν είναι ο Θοδωρής Νικολάου και αυτό το έχει κάνει το 2017, το λέω αυτό γιατί μπορεί να ψάξετε, να τα βρείτε και να ενδιαφερθείτε. Ο φίλος μου, ο Δημοσθένης, από την καρδιά της Λευκάδας, γράφει μια μέρα μετά την επικράτηση του νες στις προσταγέ του ΣΕΒ, να πούμε και μια κουβέντα για το όχι, στην Ιταλική Εισβολή του Σαράντα. Να πούμε μια κουβέντα για το μεγαλειώδη σχέδιο υποχώρηση που είχε ετοιμάσει ο Παπάγο, μια κουβέντα για το γράμμα του Ζαχαριάδη και μια στιγμή σκασμού και για τα κομμάτια που άφησε ο λαό στα βουνά τη Αλβανία. Να κάνω κι εγώ ένα μνημόσυνο στον παππού μου μελέτη ο Σαββίδη που έπεσε στο Ιβάν Μάλι τη 17 του Νοέμβρου του 1940 από βλήμα Όλ μου και δεν βρήκαμε να θάψουμε τίποτα. Μνήμη και νύψη εύχομαι μαζί με χρόνια πολλά. Ο Δημοσθένη από την καρδιά τη Φίλε μου Γιάννη Βλαχογιάννη, μια και λες ότι λείψε από το 1999 και εναντίον της λογικής της ψήφου των ε, ε, ομογενών. Ε, Δυσκολεύομαι πάρα πολύ και σας έχω παρακαλέσει να διαβάσω τα μηνύματά σας όταν είναι με λατινικούς χαρακτήρες ελληνικά. Μου είναι σχεδόν ακατόρθωτο. Αναρωτιέμαι μωρέ Γιάννη, εκεί στη Ζηρίχη, δεν σε έπιασε ποτέ η ανάγκη να γυρίσεις το πληκτρολόγιο έτσι να μπορείς να γράφεις ελληνικά και να ακουμπάς τη χώρα σου στο λέω γιατί μου είναι στα αλήθεια πάρα πολύ δύσκολο να το διαβάσω και ε, πέρα από το ότι δεν συμφωνώ με την άποψη ε, νομίζω ότι κάνεις πολύ μεγάλο λάθος να μην γράφεις τη γλώσσα σου όπως την έχεις μάθει να τη γράφεις λοιπόν ε, για να σας με λιγάκι και για να σας α, φέρω λίγο στα μέτρα μου θα σας παίξω ένα τραγούδι που μου αρέσει εμένα πάρα πάρα πάρα πολύ, πάρα πολύ γιατί είναι ο τρόπος που μετατρέπει και το, το εννοώ είναι τρόπος που μετατρέπει κυριολεκτικά την πλήξη του να ζεις με κάποιον πάρα πολλά χρόνια, να μην είσαι στη διάθεση των πρώτων ερώτων, αλλά η αγάπη να έχει βαθύνει τόσο πολύ, ώστε να μπορείς να πεις «Αγάπη μου όλα καλά, δεν ζητάω πιο πολλά». Η στοίχη μουσική είναι του Γιώργου Θεοφάνους, απλή, καθημερινή, παίζει, όμως δεν υπάρχει μισός γύρω μου που να μην έχει βιώσει κάτι παρόμοιο. Και στο τραγούδι «Η Αδυναμία Μου» ο Πασχάλης Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε, πια δεν μιλάμε Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε Πρόσωπο αλλού και πλάτη φταίει κάτι που Δεν μιλάμε, Δίχω χέρια πια ακουμπάμε Τα μέση μέρια κάνω πως κοιμάμαι Μήπω και γευτό τον όνειρό σου στο πλευρό σου εγώ. Αγάπη μου όλα καλά, δεν ζητάω πιο πολλά, είσαι εδώ κι είναι πάντα αυτό αρκετό. Από τη σιωπή, χρόνια τώρα φωνάζουν σαν ταπώ. Δεν μιλάμε στο μπαλκόνι αγώνα, κοιτάνε. Τόσο μόνοι τι κι αν νικάμε, στο παιχνίδι, αυτό πικετερμά. τέρμα. Ψέμα, θα σου πω. Δεν μιλάμε, κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίε χαμογελάμε, κι όλοι γύρω εμά έχουν σημάδι. Και μετά από το φλάσκο σκοτάδι. Δεν ζητάω πιο πολλά, είσαι εδώ κι είναι πάντα αυτό αρκετό. Και όσα δεν έχουμε πει, μέσα από τη σιωπή, χρόνια τώρα φωνάζουν σαν αγαπώ.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 Στου εκδότε που στέλνουν βιβλία, ε, και εγώ μπορώ να κάνω πληρώσει και να ψαχουλεύω βιβλία ε, πριν από την ώρα του και πριν καλά-καλά βγουν, να σα τα προτείνω, ε, να προτείνω, α πούμε, ότι μπορεί να περάσει κάποιο ένα πολύ ωραίο τρίμηνο διαβάζοντα ένα πολύ ωραίο βιβλίο και να ξεφεύγει από τα τρέχοντα και από τα must. Ο must, οπωσδήποτε μια εκδρομή, ακόμα και αν δεν πρέπει κάποιο να την κάνει γιατί είναι τρίμηρο και γιατί έχει σκάσει, must να. Δει το τζόκερ μήπως και δεν πεις εγκαίρος τη γνώμη σου για κάτι για το οποίο συζητάνε όλοι και λέω ε, ε, να πω και εξαιρετικά ευχαριστώ στις εκδόσεις 2-3 γιατί εγώ θα το έχω σε προδιάβασμα 6 Νοεμβρίου βγαίνει το βιβλίο, όταν θα έρθει η ώρα να είσαστε σίγουροι ότι θα υπάρχει και στην κλήρωση ο θάνατος της δημοκρατίας ε, του Benjamin Carterhead για την πτώση της Βαϊμάρη και την άνοδο του ναζισμού. Μέρες που είναι τώρα, αρχίστε να το σκέφτεστε και να το ψάχνετε από τώρα, γιατί το βιβλίο αυτό είναι εξαιρετικά αγωιτευτικά γραμμένο και καταλήγει σε συμπεράσματα από άλλη α, διαδρομή. Εγώ τι θα σας κληρώσω τώρα, τι θα σας κληρώσω, θα σας κληρώσω καλή κοινωνία, από τις εκδόσεις διόπτρα. Ο Amor Tolls είναι αυτός που έχει γράψει και έχει πουλήσει, που δεν ξέρω πόση, εκατομμύρια αντίτυπα, το Ένα Γεντλμαν στη Μόσχα ε, και ήταν best seller στου New York Times και σε πάρα πολλέ ε, Εφημερίδες και χώρε. Λοιπόν, και θα σα πάω που στι μέρε του 1936, για την ακρίβεια του 1937, στη Νέα Υόρκη, στον απόϊχο τη Μεγάλη Ήφεση. Εκεί δύο φίλε συναντούν σε ένα από τα περίφημα jazz club τη Αμερικάνικη Μεγαλόπολη έναν εγωιτευτικό νεαρό τραπεζίτη. Η Κέιτ ή ο Τίνκερ, τι με όνειρα και με διάθεση ζωή, πρωταγωνιστούν στην αριστοτεχνικά γραμμένη ιστορία του Ντόζ. Κατά τη διάρκεια τη επόμενη χρονιά, τα πάντα θα αλλάξουν στι ζωέ των ηρών. Θα ερωτευτούν, θα απογοητευτούν, θα επαναπροσδιορίσουν τα όνειρά του και πάνω απ' όλα, θα προσπαθήσουν να μάθουν του κανόνε του παιχνιδιού τη καλή κοινωνία. Ποια κοινωνία? Αυτή που έφερε σιγά-σιγά. Μετά τις μέρες του 36 Τις μέρες του 39 Το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Του 40 για την Ελλάδα Και όλα τα υπόλοιπα Μαεστρία στη γραφή Λεπτό χιούμορ Σκηνικό φοβερό ε, Μια νοσταλγία που αναδεί πικρή τρυφερότητα Έρωτα Νιάτα Σε πολύ σκοτεινούς καιρούς Και πολύ μακριά από το αρχικό Θέατρο που φούντωνε ο ναζισμός με τι θα το συνοδεύσω με τη Ζελατίνα Λίνα Νικολακοπούλου Σταμάτης Κραουνάκης Άρκης της Πρωτοψάλτη του 15 σε μια εξαιρετική διασκευή σε σχέση με την εκτέλεση της ε, Τσανακλίδου, κλίδου, μπορεί και να σας α, παραξενέψει και να σας ενθουσιάσει Καλύτερα με σκουρά να πέφτει μπροστά από όδια μου το φω, τη μάνα μου τη λέγανε Κατίνα. Και σπίτι μου και αγάπη μου βυθό, Μ' αρέσουνε τα όμορφα φουστάνια. Που έχουνε στο πλάι τη ραφρή, Εκεί μετράω εγώ την περηφάνια. Φαρμαγιοτάν φαρμάκι όταν σταζει και πάω και αγαπάω Μετά κοιμάμαι χωριά Το πρώτο μου φθινόπορο φανήκαν τα κλαράκια μου Και κάθισα και μέτρησα κι εγώ τα φύλαράκια μου Στα χέρια μου κουβάλισα τα νιάτα μου τα υπάρχοντα Και φαίνεται του γυάλι του έρωτα του κι άλλο τραγούδι δεν θα πω Καλύτερα με σκουράζε Λατίνα Να πέφτει μπροστά πάνω Δεν έβρεξ ο Θεός Που αγόρασα γεννούρια καθαρτινά Και μια βροχή Δεν έβρεξ Θεός Κλέψανε λένε Όλοι μας κλέψανε Κλέψαν κι αυτοί Που τους πιστέψανε Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι Πεδαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι Έχουν προνόμια και αυτά τους επιπίπτεται Και τα πυρώσουν τα χρή που τους δίνεται. Έχω ένα μήνυμα από τον φίλο τον Πάνο που λέει Μην φοβάσαι Λάνα, μου δεν είναι μόνο ο Μητσοτάκης Είναι ολόκληρο το πολιτικό σύστημα που φταίει Εγώ είπα ότι φταίει ο Μητσοτάκης μόνο, έλεος δηλαδή Εδώ η σοσιαλδημοκρατία έχει κάνει δύο παγκόσμιους πολέμους Ο Μητσοτάκης θα είναι μόνο υπεύθυ όταν καταργήσουμε την κοινοβουλευτική ολιγαρχία και δρεώσουμε την πραγματική δημοκρατία με κλήρωση, λογοδοσία, έλεγχο και δικαστήρια πολιτών όλα θα στρώσουν. Έχεις πολύ μεγάλη επιστοσύνη στην ενία της κλήρωσης. Ήθελα να ξέρω εάν μέσα στην κλήρωση σου τύχαινε τι να σου πω, ξέρω εγώ ένας μηχανικός για να σε κάνει καλά στους γιατρούς ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Αυτό, αυτή η προσέγγιση ξέρει τι ότι η αμεσοδημοκρατία αυτού του επίπεδου ε, μπορεί να είναι καλή για το λαό, ε, ποιος θα κάνει την κλήρωση, ποιος θα είναι αυτός που τέλει τους κλήρους, θέλει μια σκέψη τώρα, δεν τα πετάμε έτσι αυτά. Όπως και ο φίλος Οικονομάκος α, ρώτησε λέει κάποιον Βρετανό επιχειρηματία, τώρα τι επιχειρηματίας είναι αυτός, επιχειρηματής είναι ο οποίο έχει ένα περίπτερο σε μια γωνιά, εντάξει. Πώς μπορούν να γίνουν επενδύσεις στην Ελλάδα Και μου απάντησε impossible Αδύνατο δηλαδή Με οποιοδήποτε ηγέτη και οποιοδήποτε σύστημα ε, Μα τι είναι αυτά που λες καλέ Κάτσε να αυτοί νύνουμε λίγο ακόμα Και θα δεις επενδύσεις Λοιπόν και ο Κλεάνθης Θα το πω και ας με οδηγήσετε στον Καϊάφα ε, δεν είμαστε και χιλιοί που οι γονεί επιτρέπουν στα παιδιά να κοροδεύουν του ματατζίδες. Εδώ είμαστε πολιτισμένοι και μα νοιάζει τι λένε άλλοι πολιτισμένοι αυτού του τόπου. Α, πολιτισμένοι μέσα στον Ατον α πούμε, σαν τον Ερντογάν που λέει ότι αν θέλει με Θεού να αλλάξει τη συνθήκη τη Λοζάνη στο κομμάτι που τον ενδιαφέρει, να συμμαχίσει με του Αμερικάνου, με του ε, και τώρα με του τζιγκαντισ. Κούκλα! Και επίση είναι και πολιτισμό πάρα πολύ, ε, φίλε μου κλεάνθη να πιστεύει ότι θα έρθουν οι Αμερικανοί και θα σε βάλουν σε έναν μπροστά να πολεμήσει για να σου δώσουν το κράτο που εσύ δεν έχει, διότι αποκτάς ένα κράτο ω πατροναρισμένο από μια μεγάλη δύναμη που η οποία έχει εξασφαλίσει την παρουσία τη δίπλα από τα πετρέλαια τη περιοχή. Εντάξει, ό,τι πει, ε, όχι εσύ βέβαια, όποιο τύπο αντίστοιχο τέτοιο, και καταλήγει στο ζουμί. Είναι πολύ μπανάλ να εξηγείρεσαι για ψωμί με δημοκρατία. Α, πολύ μπανάλ. Μπορεί και να είναι Ξέρω εγώ, δεν ξέρω, θα το δούμε ε, Το να εξεγείρεσε Έχει σημασία Γιατί ε, ο Κωνσταντίνος ε, Επιμένει και έχει δίκιο Είναι ασέβεια και τροπή Να μην μαθαίνουμε στα παιδιά για το ΕΑΜ Πώς άλλο 21 σήκωσε το βάρος Του ξυσικού μου απέναντι στον κατακτητή Που δεν μαθαίνουμε για το βελουθιότη Που αντί να τον δοξάσουν του κόψαν το κεφάλι Μα τι λες τώρα αγάπη μου ο Κωνσταντίνε μου, τι λες τώρα Εδώ αποτροπιασμός υπάρχει όταν οι τζιχαντσιστές κόβουνε κεφάλια Όταν οι Έλληνε παλουκώναν το κεφάλι του Βελουκιώτη δεν υπήρχε Ήτανε, ήτανε μια έτσι ελληνική συνήθεια έτσι. Όταν ε, ξυλώναμε τη μήλη από τα θεμέλια και την ξεθεμελιώναμε Ήτανε μια ωραία δημοκρατία Όταν λέμε ότι δεν είμαστε ρατσιστές και είμαστε πολύ πολιτισμένο λαό που δώσαμε τα φώτα μας στον κόσμο, είναι να έχει τον πολιτιστικό σύλλογο των Βραστών να λέει ότι εδώ πέρα είμαστε μόνο Έλληνε, δεν έχει πατήσει κανένα άλλο. Πάρε τους προσφυγέ σου από εδώ και φύγε και πήγαινε του κάπου αλλού όπου μπορεί και να μην κατοικούν Έλληνε. Δηλαδή, εκεί που θα πάνε, δεν θα κατοικούν Έλληνε, που να είναι έτσι 2.5 και 3.000 χρόνια απευθεία από Και αυτό να είναι πολιτιστικό σύλλογο στη σύγχρονη εποχή σε μια χώρα που έχει εσύσει με τους τουρκόσπουρους όπως αποκαλούσε τους διωγμένους από την κατακαημένη Σμύρνη Ταϊβαλή και μετά από γενοκτονία λοιπόν ε, πως ε, ε, να μιλήσουμε σε μια χώρα για τους μου μωρέ Κωνσταντίν πως να μιλήσουμε για αυτούς που λέσουν ότι σκύψαν τα γόνατα στα πόδια των Γερμανών και δεν δίστασαν να λερώσουν τα χέρια του με το αίμα των αδερφών και επειδή μιλά για το χάλι μα, ας μιλήσουμε για το σημερινό χάλι. Δια Δημητρίου Ζερβουδάκη και Γιώργου Ζήκα στο τραγούδι, σε μουσική Γιώργου Ζήκα. Το χάλι μας, το χάλι μας. Είναι γραμμένο το 96, χωράει και το 2006 και το 2016, πιθανόν και το 2026. Τι θα γίνει με το χάλι μας. ούτε στην τσέπη, ούτε Λέει λένε, το κεφάλι μας Μια ζωή που κάνει λάθη Μα ποτέ δεν λέει να μάθει Και συνέχεια απολύει Μια ζωή στο πουθενά το όνομά μας στα χαρτιά Την αδέσπο τη ζωή μας μαντυρά μια ζωή με δαλικά και από απ τα κοινά σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει. Τι θα γίνει με το χάλιμα τα ζωή στο αραλίγυμο, νεαπληρωτό το λύκη. Μια μαγειά που σπάει κι εγώ καλά. Φταίει, λένε το κεφάλι μα για τα άγια μα πάθια. Του έρωτα τα κάθη, που αγγυλώνει όλο πιο βαθιά. Μια ζωή στο πουθενά, το όνομά μα στα χαρτιά. Την αδέσπο τη ζωή μας μαρτυράει. Μια ζωή με δανεικά και άπονα από τα κοινά. Σαν μικρό παιδί που μια ζωή ρωτάει.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 Βλέπουμε τον οργάνω από το πρωί στο βράδυ. Βλέπουμε τα πάντα γύρω μα από το πρωί στο βράδυ. Οι κόρε από τη Χιλή δεν βλέπουμε. Ακίστω στην ουρά των ειδήσεων, κάπου κάπου, έκανα δελτίο, θα διαβάσετε κάτι. Η Ιζαμπέλα Λέντερ λοιπόν έδωσε συνέντευξη στην εφημερίδα την Ρεπούμπλικα και εξηγεί τι συμβαίνει στη Χιλή κατά τη γνώμη τη. Λίγα πράγματα θα διαβάσω για να συνειδητοποιήσετε γιατί τώρα που ξέφυγε το πράγμα και κατέβασε το Στρατοκάτο και βαράει στο ψαχνό και υπάρχουν ήδη πολύ νεκροί ο Πινέιρο, ο ηγέτης της χώρας, ο Σεμπαστιάν Πινιέρο, τι είναι αυτός τώρα πρόεδρος της χώρας αλλά εκτό από πρόεδρος είναι δισεκατομμυριούχος και συντηρητικό. ετοιμάζεται, ένα, ετοιμάζεται ένα, πακέτο μέτρων, ένα πακέτο μέτρων για να μοιραστεί ο πλούτος από την ανάπτυξη που έχει παρουσιάσει η χιλή τον τελευταίο καιρό Λέει λοιπόν η Αλλιέντε, αυτές οι διαμαρτυρίες αποτελούν συνέπεια της τρομακτικής ανισότητας που υπάρχει στη χιλή. Η χώρα ελέγχεται από λίγες οικογένειες. Το 1% του πληθυσμού κατέχει το 26,5% του συνολικού πλούτου. Το πλουσιότερο 10% κατέχει το 60% του πλούτου. Το υπόλοιπο πρέπει να το μοιραστούν, αθροίστε το 26% και το 60% και κάνει 70, 86% και το συμπέρασμα σας και μισό, 86% και μισό. Τι περιμένει μέχρι το 100, κάντε μόνο στον τον υπολογισμό. Αυτό το υπόλοιπο πενιχρό, 15 και κάτι, πρέπει να το μοιραστούν τα μέλη της μεσέας τάξης, δηλαδή το 83% των πολιτών, δηλαδή και οι φτωχοί. Οι άνθρωποι ζουν με χρέη, όλες οι υπηρεσίες ιδιωτικοποιήθηκαν. Το νερό, το ηλεκτρικό, η υγεία, τα φάρμακα, οι συγκοινωνίε, πουλούσαν τα πάντα σε ιδιώτες, ακόμα και τα δάση του Νότου. Το κόστος διαβίωσης είναι υψηλότατο, οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί και αυτό έχει ο συνέπεια το ξέσπασμα της όργης και της βίας. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται αυτό, πολύ μακρινό, πολύ άσχετο ή δεν είναι παρά, όπως λέει η Αλλιέντε, τους αριστερούς πολίτες δεν τους αφορά μόνο αυτούς που διαμαρτύρονται κατά της δεξιά κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία που εναντιώνεται στην ολιγαρχία και στο νεοφιλελεύθερο οικονομικό μοντέλο που επιτρέπει σε λίγους να απολαμβάνουν όλα τα προνόμια λοιπόν είναι μία εκδοχή αλλά είναι κυρίως από πλευράς αριθμών μία πραγματικότητα οπότε για να μείνω στο κλίμα θα πάω σε άλλη γλώσσα και θα πάω στην υπέροχη Τσεζάρια Εβόρα, δεν χρειάζεται κάτι να πω στο πασίγνωστο αλλά εξαιρετική εκτέλεσης Ιστόρια Δ'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 Fue irreligioso. En tus besos se encontraba el calor que me brindaba, el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otra igual, que me hizo comprender todo el todo del mar que le dio luz a, luz a mi vida.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 Porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Sí, pero fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fui religión. En tus besos encontraba el calor que me gritaba, el amor y la pasión.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 Λοιπόν, θα μείνω στο αγαπητικό του πράγματος καθω καθώ φτάνουμε σιγά-σιγά στο τέλος τη εκπομπή. Και τζιμάκο μου από το Άμστερνταμ. Φαντάζεσαι ότι θα μπορούσα να το πω έτσι όπω το έχεις γράψει. Α, συντροφίτα μου, Αλανίτα μου, θα στο το πω όπω μισεί. Κάνει και γάμο τι εκπομπέ. Χθε βράδυ τραγούδησε η Άλκη τη στο Άμστερνταμ. Ιστερόγραφο. Ευχαριστώ και εγώ και όλοι οι απόδειμοι για τι στιγμέ και τι αλήθειε που μα προσφέρετε. Συνεχίστε έτσι. Τζιμάκο από Άμστερνταμ Λοιπόν Τζιμάκο μου Επειδή η νύχτα όταν πέφτει φτιάχνει τα ερωτικά και φιακή, Όχι μόνον Πάρε να έχεις μια τάνια τσανακλείδου Με και ένα Γιάννη Σπανό Σε στίχους καρ... καρνάτσου Σαν πέσει νύχτα Γιατί Ας σαν πέσει νύχτα και θες μια αγκαλιά Κάτσι σαν για Σαν νύχτα και ακούσεις φωνές Πάρε έναν δρόμο Γέλα στον κόσμο Παίξα νύχτα και επειδή έπαιξες ανοιχτά μαζί μου Στο χαρίζω. Σαν πες νύχτα Και θες μια αγκαλιά Κάτι σαν χάδι χως στο σκοτάδι <Ρυκλή> Μια <Ρυκλή> συντροφιά Σαν μπε η νύχτα, κι ακούσει φωνέ πάρε ένα δρόμο. Γέλα στον κόσμο έξερα Οι μάσκε πέφτουν κι όλα τα ζύχτα. Σαν η νύχτα, τα ζάρια ρηχτά με στη φωτιά. Σαν μπε η νύχτα, η ζωή, μα κοροϊδεύει και ζητιανεύει στην αφηλιά Σαμπές οι νύχτα ματώνουν καρδιές κορλιά ξυπνάνε καημούς κέρναν η πόλη αυτή μια βαμένη γρία Σκέτια αμαρτία Σε μια ευκαιρία Μας ξεπουλά φωτα φωτάστα κουντρελά Τα μάτια γέντε Όρκους μας λένε Χιλιά ζεστά Για ξαφεύγει νύχτα, πε καληνύχτα και αύριο ξανά. Λοιπόν, όταν κάναμε την μας, πρώτη μα, πρώτη μα, πρώτη μα, πρώτη μα εκπομπή πίσω το 2011, και εγώ, εδώ στο ρίελ, το είχαμε παίξει και είχε γίνει χαμό. Ποιος, πότε, πού, πώς και γιατί ρωτάγανε... Οπότε η Νάντση το έβαλε σήμερα στη playlist, μέρες που είναι... Εγώ ξεκίνησα με αυτό, επειδή κάποια το προλάβατε και με σπάσατε τα τηλέφωνα... Και για να απαλλάξω και την Ελένη που είναι στο τηλεφωνικό κέντρο από το να ρωτάτε συνεχώ, Λέω να κλείσω με αυτό, μέρες που είναι... Να σα ξαναπάω πάνω εσείς βουνά της κοριτσάς, στη κοριτσα... Από τους Burger Project σε μια εξαιρετική διασκευή και απόδοση... Να σας ευχηθώ ειλικρινά να επεξεργαστείτε τη μνήμη σας για το τι σημαίνει έπως, τι σημαίνει 40, ποιοι δώσανε τη μάχη και ποιοι μετά ματοκυλίστηκαν για λογαριασμό πιανώνε. Κάθε φορά που θα βλέπετε τους φωνιάδες των λαών να μαζεύονται για να ξεκινήσουν τα καινούργια αιματοκυλίσματα με τη συμμετοχή των αφελών, όταν σε έναν τόπο η Υπουργός Παιδείας πάει σε μικροπολιτικό ενόψη μιας τέτοιας επαιτίου μήνυμα προς τα παιδιά, τους μαθητές, τους φοιτητές, γενικά τους ανθρώπους του πνεύματος. Εσείς βουνά τη κοριτσάς, από μένα και όλους όσοι συνεργάστηκαν σε αυτή την εκπομπή, τη Μαρία Χριστοδούλου και τον Γιώργο Τζιβελεκίδη στον ήχο, την Ελένη Τιχαλής τη στο τηλεφωνικό κέντρο και την αδερφούλα μου την Άνση να περάσετε καλά, καλό Σαββατοκύριακο, καλό τριήμερο και πάνω απ' όλα καλή τύχη και υγεία.